Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 28 Μαρτίου 2011. Εις το του Πατρός και του Υιου και του Υιου πνεύματος. Βασιλέφου ο Ράνι, παράκλη το πνεύμα αληθείας, του Πανταχού πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωή χορηγός έλυθε και ασκήνωσον εν ημή, και καθάρισον ημάς από ασυσκηλίδες και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Λοιπόν, μια και είναι μεγάλη σαρακοστή και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της θα θέλαμε να αναφερθούμε στη μετάνια σύμφωνα με λόγο του Αγίου του Χρυσοστόμου η πνευματική ζωή είναι επιστήμη και το πιο σημαντικό στοιχείο αυτής επιστήμης είναι η διάκριση να διακρίνουμε δηλαδή πότε μία κατάσταση είναι κατά Θεών και είναι ευλογημένη και πότε δεν είναι κατά Θεό πολλές φορές δεν μπορούμε εύκολα να το διακρίνουμε νομίζουμε ότι βαδίζουμε σωστά τον δρόμο και διαπιστώνουμε ότι είμαστε σε βάση γιατί μπορεί να έχει καλή διάθεση ο άνθρωπος αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό θα δούμε λοιπόν ένα στοιχείο που ε, τοποθετεί σύμφωνα με τον Άγιο Χριστόστομο τα λεπτά όρια της πραγματικής μετάνιας και πότε ο άνθρωπος ενώ έχει καλές προθέσεις παγιδεύεται σε μια κατάσταση που δεν την οδηγεί στον Θεό αλλά τον μπερδεύει ακόμα περισσότερο. Καταρχήν, είναι σημαντικό να τονιστεί πως η μετάνια. Είναι ο τρόπος που σωζόμαστε. Η μετάνια είναι η πόρτα που μας οδηγεί στον παράδεισο. Η μετάνια είναι η οδός του αγιασμού μας. Η μετάνια είναι το μυστήριο και η κατάσταση που μας φέρνει σε κοινωνία με τον Θεό. Η μετάνια είναι ο φόβος και ο τρόμος του διαβόλου. Η μετάνοια είναι η χαρά του κόσμου. Η μετάνοια είναι για όλους. Εάν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει πόσο ευλογημένο δώρο είναι η μετάνοια, δεν θα μπορέσει ποτέ να λυπηθεί στη ζωή του. Η χαρά, η αληθινή χαρά, είναι τόσο κοντά μας. Ο Θεός είναι τόσο εύκολος. Είναι τόσο πλησίον μας. Γιατί δεν συνειδητοποιούμε αυτό; Γιατί δεν δώσαμε την αξία που πρέπει στη μετάνοια Εμείς περιπλεκόμεθα σε λογισμούς, σε σκέψεις, σε σχέδια, σε φαντασίες, ενώ τα πράγματα είναι τόσο απλά. Η μετάνια μπορεί τον λύκο να το κάνει υπεριστέρι. Η μετάνια μας αλλάζει τα φώτα η μετάνια σε κάνει από διάβολο άγγελο η αληθινή μετάνοια αν κάναμε στόχο ζωή τη μετάνοια τότε θα γινόμασταν άνθρωποι αληθινοί θα βρίσκαμε το νόημα της ζωής Α δούμε λοιπόν Ποια είναι τα προβλήματα που μας εμποδίζουν από τη μετάνοια και να δούμε τι μας βοηθεί στη μετάνοια. Θα αναφερθούμε σε δύο στοιχεία σύμφωνα με τον Άγιο Χριστό. το λέμε συνολικά για να το πάμε μετά πιο ειδικά η μετάνια <laughs> έχει δύο εχθρούς ο ένας εχθρός είναι η ραθυμία ή η αδιαφορία ή η ολιγορία και το άλλο είναι η απόγνωση ή η απελπισία. Φαίνεται, φαίνεται να είναι δύο διαφορετικά πράγματα αλλά στη βάση τους είναι το ίδιο. Είναι ένα δίπολο που ο άνθρωπος που δεν έχει διάκριση που δεν τοποθετείται σωστά οδηγείται ξαφνικά από την αδιαφορία στην απόγνωση για την απόγνωση στην αδιαφορία. Ο πειρασμός ο λογισμός, το παίζει μπαλάκι, τον παίρνει από τη μια κατάσταση στην άλλη προκειμένου μη βρει το μέτρο στο οποίο θα βρει την ψυχή του. Θα βρει την ανάπαυσή του. Η αδιαφορία οδηγεί στην απόγνωση και η απόγνωση στην διαφορία. Η απόγνωση οδηγεί στην αδιαφορία και η διαφορία στην απόγνωση. Να δούμε λοιπόν πώ μπορούν να πολεμηθούν αυτά. Κοιτάξτε, πολύ απλά. Δεν χρειάζεται να είμαστε έξυπνοι. Δεν χρειάζεται να είμαστε όμορφοι, δεν χρειάζεται να είμαστε πλούσιοι, δεν χρειάζεται να ξέρουμε πολλές θεολογίες. Η πρακτική θεολογία είναι αυτή. Το να διαβάσουμε και να μάθουμε τα δογματικά, τα φιλοσοφικά δεν λέει τίποτα. Η πραγματική θεολογία είναι να πάσχουμε εν τα θεία, να μετέχουμε στη ζωή του Θεού. Και ο τρόπος είναι αυτός. Γιατί μπορεί να μάθουμε όλη τη θεολογία με το μυαλό μας. Η καρδιά μας να μην συμμετέχει. Δεν θα μας ρωτήσει ο Θεός στις γνώσεις έχουμε ποια είναι η ακρίβεια των δογμάτων αλλά θα δει η καρδιά μας αν αυτά τα δόγματα τα ζει. Ο τρόπος λοιπόν να ζήσουμε τον Θεό είναι η μετάνοια. Και, Και η μετάνοια δεν θέλει κόπο. Θέλει ένα γύρισμα της ψυχής μας. Μια άλλη στροφή. Όλα αυτά λοιπόν τα λέμε για να πισθούμε και εγώ να πισθώ κι εσείς ότι πρέπει να επανατοθετηθεί η καρδιά μας να αλλάξει στροφή. Να γυρίσει τα πράγματα. Εμείς έχουμε ένα πείσμα μέσα στην αδιακρισία μας και μένουμε στο λογισμό μας. Εάν πιστούμε. Να γίνει αυτό το γύρισμα μέσα μας, θα παρουσιαστεί μπροστά μας ένας άλλος κόσμος που αγνοούσαμε. Θα αποκτήσουμε άλλη ύπαρξη. Θα είμαστε καινούργοι, άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, ανακαινισμένοι, νέοι άνθρωποι. Λοιπόν, τι θέλουμε, ο καθένας έχει ένα στόχο φτιάχνει τη ζωή του κατά κάποιο τρόπο, άλλος επιτυχαίνει, άλλος αποτυγχάνει. Και εκεί θεωρεί ο άνθρωπος ότι αυτό είναι ευτυχία. Αν επιτύχω, είμαι ευτυχισμένος. Αν αποτύχω, είμαι δυστυχισμένο. Και οι δυο είναι στη δυστυχία, για να γνώμε το μυστήριο της ζωής. Γιατί όσα συμβαίνουν στη ζωή μας είναι μία πορεία για να αποκαλυφθεί η πραγματική ζωή. Ο τρόπος λοιπόν είναι η μετάνοια. Το λέει η λέξη, Άλλο νους, άλλη στάση ζωής, διαφορετική. Αν εγώ γίνω καλύτερος άνθρωπος, χωρίς όμως να γίνει αυτή η εσωτερική αλλαγή, που σημαίνει αλλάζω στάση ζωής, αλλάζω δεδομένα ζωής, αλλάζω προοπτική ζωής, δεν έχει νόημα αν είμαι καλύτερος άνθρωπος. Για παράδειγμα, αν έχει ένας άνθρωπος μια κακή συνήθεια και θέλει να την θεραπεύσει, και να τη θεραπεύσει δεν έχει κανένα νόημα αν δεν αλλάξει η ζωή του. Μέσα εσωτερικά, η στάση η ζωή του, αλλά η χαρά του, τα δεδομένα του αλλάζουν οι στόχοι του. Δηλαδή, να αυτό είναι η διάκριση του ψυχολογικού γεγονότος από το, το λογικό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, ε, είναι φλίαρος, μιλάει πολύ ή κατακρίνει. Πολύ ωραία. Αποφασίζει, λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός να ελέγξει τον εαυτό του και να είναι λιγότερο ομιλητικό και να μην κρίνει τους άλλους και το κατάφερε αυτό αυτό δεν σημαίνει τίποτα αν δεν άλλαξε μέσα του η κατεύθυνση ζωής και ότι μπορεί ο άνθρωπος να βρει μια τεχνική και τα διάφορα φιλοσοφικά συστήματα μπορεί να το βοηθήσει αυτό να έχει ένα αυτοέλεγχο άνθρωπος να έχει μια αυτοκυριαρχία και να βελτιωθεί σαν συμπεριφορά σαν στάση αλλά το άλλο όμως είναι τελείως διαφορετικό αν παράλληλα αλλάξω στάση ζωής δηλαδή συνάψω σχέση προσωπική με τον Θεό τον ψάξω, τον κυνηγήσω, τον αναζητήσω, τον ελκύσω τον κολακεύσω και έρθει στη ζωή μου και αυτή η παρουσία μου ανατρέπει τον εσωτερικό κόσμο, μου ανατρέπει το σύμπαν μέσα μου και τότε δι' αυτής της χαράς, της σχέσεως, θέλοντας να διαφυλάξω αυτή τη χαρά, βελτιώνω τη ζωή μου. Τελείς διαφορετικό είναι αυτό το πράγμα. Όπως για παράδειγμα, πάλι θα το πούμε, φανταστείτε λοιπόν, έχετε έναν πατέρα και μια μάνα που δεν έχετε πραγματική σχέση μαζί τους για διαφορούς λόγους γιατί μπορεί να έχουν ιδιαιτροπία μπορεί να έχουν ιδιορυθμία μπορεί να έχουν μια σκληρότητα όμως και το φαγητό το φέρνουν και τη, στη δουλειά αποδίδουν και ε, σπίτι σας εξασφαλίζουν και αυτό εκείνο το δύο. αλλά νιώθεις ότι αυτό το έκανε από ένα καθήκον ότι πρέπει να το έκανε γιατί ο πατέρας μου δεν το έκανε γιατί συνδέεται μαζί μου βαθιά και, μου δίνει, και με τη διάκριση που έχει μου δίνει αυτό που έχω ανάγκη πραγματικά Όχι αυτό που του λέει ο λογισμό του Δεν είναι διαφορετικά πράγματα Εξαιτίας αυτή τη σύνδεσης και τις επίγνωσης Γεννάται αυτή η στάση ζωής Όχι από ένα καθήκον απρόσωπο και αόριστο Φανταστείτε λοιπόν ένα άνθρωπο Ένα ζευγάρι που είναι αγαπημένοι Παντρεύτηκαν, ερωτεύτηκαν, παντρεύτηκα κλπ Μέσα σε αυτή την εφορία της αγάπης και τις διάθεσης να προσφέρει ο ένας το είναι του στον άλλον, κάνει ό,τι καλό μπορεί και θεωρεί ωφέλιμο για τον άλλον. Δηλαδή αυτή η αλλαγή συμπεριφοράς, αυτή η επιβολή στον εαυτό μου, προέρχεται από το γεγονός της σχέσης. Αν όμως η σχέση νεκρωθεί, αλλά πρέπει να είμαι ένας καλός σύζυγος ένας καλός σύντροφος γιατί μου το λέει η Εκκλησία και πρέπει να είμαι εντάξει τα καθήκοντά μου, Πρώτε, κάνω κάποια πράγματα, αλλά δεν τα σύνδεω μέσα από τη σχέση δια οποία αναγνωρίζει αναγνωρίζουν πραγματική ανάγκη του άλλου. Άρα, δεν έχει σημασία τελικά αν είμαστε ηθικοί ή ανήθικοι. Αν δεν προηγηθεί μετάνοια, δηλαδή αποκατάσταση της σχέσης με τον Θεό. Και η ηθική ζωή, το ίθος, είναι καρπός αυτής αποκατάστασης. Και η σχέση με τον Θεό όταν αποκατασταθεί έχει χαρά. Και εξαιδίες αυτής της χαράς ενεργώ την άσκηση και την τήρηση των εντολών. Γι' αυτό δεν κατάνοει ένας άνθρωπος που δεν είναι σχέση με τον Θεό. Ωραία με είμαι χριστιανή. Τι σαχλαμάρες κάνουν. Πώς τα λεπώναν εαυτούς δεν χαίρονται τη ζωή τους. Το θεωρεί κανεί σαν μια τυραννία βεβαίω. Και βεβαίω είναι τυραννία αν δεν προηγήθηκε η σχέση. Γι' αυτό στους ανθρώπους Εκκλησίας που δεν έχουν συνειδητοποιήσει την χαρά της μετάνοιας, της σχέσης με τον Θεό, είναι γεμάτοι με πολλά αποθυμμένα, με πολλή καταπίεση και βγάζουν χίλιες δύο και ψυχολογικά προβλήματα. Φταίει τι η θρησκευτική του ζωή. Γιατί ο Χριστός δεν είναι θρησκευτική ζωή. Είναι προσωπική σχέση. Λοιπόν, ποια είναι η προσωπική σχέση Λέω στον Θεό «Η ζωή μου είναι μαύρη, είμαι χάλι ως πάει, ζω στο ψέμα και στην αλητεία και στην αμαρτία. Και τι ζητώ, όχι να με κάνεις καλύτερο, αλλά θέλω να έρθεις η ζωή μου. Δεν θέλω μου χαρίζεις τον Παράδεισο, σε θέλω εσένα. Από εκεί πέρα ότι θέλεις δώσει εσύ. Τα πράγματα του είναι διαφορετικά οι λογισμοί που μας πιάνουν και οι αμφιβολίες και οι αντιδράσεις και οι απορίες ενώπιον του Θεού είναι γιατί νιώθουμε ανασφαλείς ενώπιον του Θεού. Γιατί φτιάξαμε μια ιδέα περί Θεού που δεν ανταποκρίνεται στον πραγματικό Θεό και δεν νιώθουμε άνετοι και ασφαλείς κοντά Του. Και συνήθω οι λογισμοί βγαίνουν όταν δεν αφήνεσαι σε μια σχέση. Δεν νιώθεις σίγουρος. Ή θεωρείς ότι πρέπει να περάσουν από, σένα, να περάσουν από το χέρια σου τα πράγματα, να ελέγχεις τη σχέση. Οι λογισμοί ή αμφιβολία οτιδήποτε, είναι καρπός της διάθεσής μας να ελέγχουμε μια σχέση. Πότε ελέγχουμε μια σχέση όταν δεν είμαστε σίγουροι για την αγάπη του άλλου. Όταν λοιπόν εγώ είμαι σίγουρο για την αγάπη του Θεού, δεν θέλω τον ελέγξω. Θέλω να φεθώ. Δεν έχω λογισμού τότε. Είμαι σίγουρο, ξέρει ο Θεό. Ξέρει ο Θεό. Δεν είναι φιλολογικό βέντα. Είναι... Υπάρχει μια ιστορία, λέει κανεί: Ξέρει ο Θεό μου ωραία. Το λέμε όμω για... φιλολογικά. Μέχρι το πρόβλημα δεν ξέρει ο Θεό. Όταν είναι όλα μια χαρά, ξέρει ο Θεό μου ωραία. θα μα αφήσει ο Θεό. Αν μα αφήσει, ε, τότε δεν ξέρει. Κάποιο λάθο έκανε. Είχε οτίτιδα και μας... δεν μα άκουγε. <χω> Άρα. Το, το ξέρει ο Θεός έχει πραγματικότητα όταν γεννάται είναι καρπός κάποτε έστω ότι ζήσαμε και βεβαιωθήκαμε την αγάπη του και είχαμε εμπειρία της αγάπης του. Τότε έχοντας αυτή τη μνήμη λέμε να θυμάσαι τότε να ο Θεός δεν θα μας αφήσει ξέρει ο Θεός και αυτό είναι ελευθερωτικό. Θα δούμε λοιπόν Τώρα για την ουθυμία και την απόγνωση τι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Γνωρίζοντας λοιπόν αυτά ούτε και εμείς να απελπιζόμαστε αλλά ούτε και να διαφορίσουμε καθόλου γιατί και τα δύο αυτά είναι ολέθρια. Πραγματικά η απόγνωση δεν αφήνει τον πεσμένο να σηκωθεί ενώ η αδιαφορία οδηγεί στην πτώση εκείνου που είναι όρθιος η απόγνωση συνήθω μας στηρεί τα αγαθά που αποκτήσαμε ενώ η αδιαφορία δεν μας αφήνει να παλαγούμε από τα κακά που μας περιβάλλουν και η περιφρόνηση βέβαια μας κατεβάζει και από τον ίδιο τον ουρανών ενώ η απόγνωση μας καταρρύπτει μέσα στην ίδια την άδεια της κακίας όπως πάλι βέβαια το να μην κυριαφτούμε από απόγνωση μας βοηθάει να επιστρέψουμε από εκεί γρήγορα είναι τόσο ωριακά αυτά τα πράγματα που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Συνήθως ο άνθρωπος ταυτόχρονα πηγαίνει από τη μία κατάσταση στην άλλη. Τι είναι η απόγνωση? Σε νιώθεις τόσο απελπισμένος, νιώθεις σκοτάδι γύρω σου, νιώθεις ότι δεν μπορεί να κάνεις τίποτα, νιώθεις ανήμπορος να σηκώσει το βάρος της συνήθειά σου, του πάθους ή της αδυναμίας σου, και δεν έχεις δύναμη ούτε καν να δεν έχει δύναμη να αναπνεύσει, δεν έχει να υπερπατήσει, δεν έχει δύναμη να ενεργοποιηθεί. Νιώθει άνθρωπο σαν το μολύβι, πηγαίνει στο βυθό. Κατεβηνίτσι, στο βυθό. Νιώθει τα βαρύδια τη ύπαρξή του να τον κατεβάζει στο νάδι και να μην μπορεί ο άνθρωπο να κινηθεί. Πώ μπορεί να διακρίνουμε μια κατάσταση, αν είναι κατάθειο ή όχι, πώ μπορεί να διακρίνουμε μια κατάσταση, έχει ταπείνωση ή εγωισμό, από το αν μας γεννά διάθεση προσευχή. Τέλο, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Οποιοδήποτε λογισμό, οποιαδήποτε κατάσταση, αν θέλουμε να διακρίνουμε αν είναι κατά θέων ή όχι, αν θέλουμε να διακρίνουμε μια κατάσταση που έχουμε, αν έχει πραγματική μετάνοια ή όχι, αν θέλουμε να διακρίνουμε αν έχουμε εγωισμό ή ταπείνωση, από αυτό φαίνεται. Αν έχουμε διάθεση προσευχή ή όχι. Αν δεν μα βγάζει προσευχή, το πένθος μα είναι ένα εγωισμός, Τελείωσε. Είναι μια κακομοιριά. Είναι ένα πληγωμένο είναι. Μια αντίδραση εγωιστική είναι. Αν μα βγάζει όμως διάθεση προσευχής παρά τα χάλια μας και μέσα από το θρήνο μας ξεπηδάει η ελπίδα, τότε αυτό είναι κατά Η απόγνωση λοιπόν μας ακυρώνει μας εμποδίζει την δυνατότητα να αναφερθούμε στον Θεό να προσευχηθούμε. Ένα πράγμα, ας το κρατήσουμε. Ας το κρατήσουμε αυτό. Τη χειρότερη αμαρτία του να κάνουμε στη χειρότερη κακία να βρεθούμε να μην σταματήσουν ποτέ να ελπίζουμε και να προσευχόμαστε. Ρεμάλια του κόσμου να γίνουμε. Να μην σταματήσουν ποτέ να προσευχόμαστε. Αν αυτό το κρατήσουμε με πείσμα και υπομονή. Όχι προσευχή το αέρα. Αλλά πραγματική προσευχή. Δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ ο Θεός. Λέει κάποιος πώς να σωθώ. αυτό είναι τρόπος να σωθούμε. Ότι και αν κάνουμε... Και ακόμα είμαστε στα τελευταία στιγμή τη ζωής μας να μην εγκαταλείψουμε την προσευχή. Αν επιμένουμε σε αυτό εξάπαντος θα σωθούμε. Η προσευχή λοιπόν είναι ανέρεση της απογνώσεως. Η προσευχή που έχει μετάνια, που έχει συνέστηση της κατάντιας μας. Εάν αυτό το κάνουμε τότε υπάρχει ανέρεση της απελπισίας τρέμει ο αντικείμενος ο διάβολος αυτή τη διάθεσή μας αυτό λοιπόν όλα να τα ξεχάσουμε ας το κρατήσουμε μυστικό μα στην καρδιά μας αυτός να είναι ο θησαυρό μας ό,τι και αν κάνουμε πάντα θα πιστεύουμε ότι είμαστε του Θεού ό,τι και αν κάνουμε ότι και αν είμαστε Να ξέρουμε ότι πάντα μας δέχεται το Θεός Αρκεί από την καρδιά μας να το ζητήσουμε Δεν δικαιολογείται η απόγνωση Δεν δικαιολογείται η απελπισία Αυτό Θέλει κόπο Αυτό θέλει χρήματα Αυτό θέλει ομορφιά Αυτό θέλει πτυχία Τίποτα δεν θέλει, είναι τόσο απλά τα πράγματα Να κρατήσουμε στην καρδιά μας Αυτό το πράγμα Είναι δύναμη αυτό Λοιπόν, αυτό είναι η ψυχή, η αρχοντική. Αυτός είναι ο άνθρωπος που έχει μέσα του ομορφιά. Αυτός είναι ο υγιής άνθρωπος. Αυτός είναι ο αριστοκράτης άνθρωπος. Αυτός είναι, που λένε και οι κουλτουριάριδες, που έχει πραγματική θετική ενέργεια. Είναι αυτό ο άνθρωπος που έχει αρνηθεί οποιαδήποτε μορφή μυζέργειας και κακομυριάς. Λοιπόν, κρατάω με την καρδιά μου αυτό το θησαυρό. Ό,τι κι αν κάνω, εγώ δεν θα πάψω να ζητώ τον Θεό. Δεν θα πάψω να ζητώ το του. Δεν με εμποδίζει κανείς. Ούτε ο ίδιος ο Θεός με εμποδίζει. Ας είναι και τελεσίδικη η αποφασή του που θα είναι καταδικαστική για μένα θα δούμε παρακάτω για ποιο λόγο ας υποθέσουμε ο Θεός έβγαλε μια καταδικα, καταδικαστική απόφαση τελεσίδικη θα αντιδράσω και θα το πω ε, ψέματα λες εγώ θα επιμένω εγώ θα αντιδράσω και σε αυτό που λες θα τα βάλω μαζί σου γιατί μας δουλεύει, πολλέ καταδικαστικές αποφασίες έχουν και τις ανέρεσε μετά αλλά και καταδικαστική να είναι τι με εμποδίζεις να ζητώ το ελαιό σου τι με εμποδίζεις να σε αγαπώ θα το στήσουμε στη γωνιά. Τι με εμποδίζει μου, έστω και αν στη στήλει στην κόλαση εγώ να σύζητω το ελαιό σου. Μου απαγορεύει. Εσύ στείλει με στην κόλαση εγώ. Μου απαγορεύεις δε, το ελαιό σου. Στείλει στην κόλαση. Μου απαγορεύεις να σε αγαπώ. Τι θα κάνει. Θα στριμωχτεί ο Θεός. Αυτό λοιπόν είναι η άρνηση της Πραγματικά η απόγνωση δεν αφήνει, λέει, τον πεσμένο να σηκωθεί ενώ η αδιαφορία οδηγεί στην πτώση εκείνου που είναι όρθιος Να, ο, η άλλη παγίδα Τι ωραία που είπε θα μαρτάνουμε και θα λέμε Θεέ το ελαιό σου <laughs> Ωραία, βρήκαμε τη λύση, θα γλεντίσουμε τη ζωή μας και μετά θα στριμώξουμε και τον Θεό στη γωνιά <laughs> Αυτό είναι ψεύτικο Δηλαδή ένας άνθρωπος ο ζητεί το ελαιό του Θεού. Δεν μπορεί να αδιαφορεί. Αν αδιαφορεί σημαίνει αυτό που θα ζητήσει μετά δεν θα είναι από καρδιά, σαν είναι ψεύτικο. Η αδιαφορία σου, σου απονευρώνει την ικανότητα να έχεις καρδιά. Σε αχριστεύει η αδιαφορία. Σε αχριστεύει η ηραθυμία. Άρα τι μπορούμε να πούμε ότι η πραγματική ανέρης απογνώσεω είναι η ικανότητα του ανθρώπου να είναι ζωντανός και δεν μπορείς να είσαι ζωντανός αν είσαι αδιάφορος και ράθυμο. γι' αυτό η ραθημία οδηγεί στην απογνώση η ραθημία σε κάνει να μην πιστεύεις τη δύναμη που σου δώσε ο Θεός στη χάρη που σου δώσε ο Θεός στην αξία που σου δώσε ο Θεός και δεν μπορεί να πιστέψει ότι μπορεί να προσεύχεσαι ότι έχει αυτή τη δυνατότητα, αυτή την ικανότητα Γι' αυτό λένε οι πατέρες μας Ένος ο οποίος για παράδειγμα Έχει, έχει εμπειρία Στην πνευματική ζωή Εκεί και ήδη κάποια πράγματα Πρέπει να προφυλαχθεί από τη ραθιμία. Γιατί νομίζω ότι είναι μια χαρά Αφήνεται και την πατάει Ενώ αυτός που είναι μέσα στην αμαρτία Δεν έχει γευτεί τον Θεό Αυτό που του προτείνεται είναι να μην πέσει στην απόγνωση Παράξενο πράγμα ε Ο αμαρτωλός να έχει ανάγκη τη απόγνωση, της, της, της, της ελπίδος και αυτός που είναι μέσα στην αρτή να, να προφυλαχθεί από την Η απόγνωση λοιπόν συνήθως μας τηρεί τα αγαθά που αποκτήσαμε γιατί δεν πιστεύει σε κάτι καλό που έχεις μέσα σου. Είναι πολύ σημαντικό να πιστέψουμε στο καλό που έχουμε μέσα μας και είναι χρήσιμο στον άνθρωπο έστω για να κάνει μία αρχή να δει μέσα του κάτι καλό που έχει και από εκεί να ξεκινήσει όταν είμαστε χάλια μην ξεκινήσουμε τα σχήμα μας όταν είμαστε χάλια μην περιγράφουμε με τον εαυτό μας το πόσο χάλια είμαστε θα καταρρεύσουμε, δεν θα βρούμε δύναμη όταν είμαστε χάλια ας δούμε τι καλό έχουμε τι δυνατότητες έχουμε και από εκεί να ξεκινήσουμε αν είμαστε καλά ας δούμε τα χάλια που έχουμε Και η περιφρόνηση βέβαια μας κατεβάζει και από τον ίδιο τον ουρανό. Όταν λοιπόν αεραθυμίσεις και περιφρονήσεις αυτά πέφεσαι από τον ουρανό. Ενώ, όπως είπαμε, η απόγνωση μας οδηγεί στον βυθό. Να δούμε παρακάτω. Ο Παύλος, ο Απόστολος εννοεί, ήταν βλάσφημος και διώκτης και ιβριστής. Τέτοιος δεν ήτανε. Αλλά επειδή έδειξε προθυμία και δεν κυριεύθηκε από την απόγνωση και σηκώθηκε από την πτώση του και έγινε ίσω με τους αγγέλους. Δεν είναι φοβερό. Ο Απόστολος των Εθνών. Τι ήταν. Βλάσφημος και διώκτης. Ποιο του κατορθώσε αυτό. Η μετάνοια. Και μαζί με τη μετάνοια φιλανθρωπία του Θεού. Η φιλανθρωπία του Θεού και η μετάνοια αν συνεργαστούν. Αλλάζει όλο ο κόσμος. Ο Παύλος λοιπόν ήταν βλάσφημος. Και έγινε απόστολο των Εθνών. Και εμεί άρα έχουμε αυτή τη δυνατότητα Βλάσφημοι είμαστε Διόκταση είμαστε Λιγότερο, περισσότερο ε, Να που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος Που οφείλεται στην προαιρεσή του Στη διάθεσή του Γιατί δεν έπεσε σε απόγνωση Αλλά δεν προθυμία Ενεργοποιήθηκε Ενώ ο Ιούδας ήταν Απόστολος Δέστε ο Βλάσφημος γίνεται Απόστολος των Εθνών Και ο Ιούδας ήταν απόστολο Και καταδικάζεται γιατί όμως, αλλά επειδή έδειξε ραθημία, έγινε προδότης. Αφέθηκε, αφέθηκε και όταν πέφτει σε ραθιμία αγνοείς τον πραγματικόν πλούτο και ασχολείσαι με τα αργύρια. Μα η ενασχόλησή μας με την οικονομική κρίση αποτέλεσμα ραθιμίας μας. Νομίζω ότι αυτός είναι ο θησαυρός. Ξεχάσαμε το πραγματικό θησαυρό και ασχολούμεθα με τα αργύρια. Ο πάλι μετά από τόση κακία επειδή δεν κυριεύθηκε από την απόγνωση, η σύνθε στον παράδεισο σου πριν από τους άλλους. ο ληστής, είναι πολύ αγαπητό. Όχι για <laughs> γιατί οικονομούσε, γιατί έκλεβε, αλλά είναι πολύ α... λέ, λέ, λέ, Λέει κάτι φοβερό, Άγισχο όμω. Λέει ο και επάνω στο Σταυρό δεν ξέχασε την τέχνη του. Και πάλι έκλεψε τον παράδεισο. <laughs> Τι, γιατί λοιπόν είναι αγαπητό ο ληστής? Γιατί δέστε, δεν έκανε λίγο πράγμα. Φανταστείτε, να έχετε τι αμαρτίε στο κεφάλι σα. Να είναι κανεί γλιστή. Να είναι στο σταυρό, έτοιμο, να σταυρωθεί και να έχει το κουράγιο, να έχει ελπίδε και να ζητείτε όλες του Θεού. Δεν έκανε μικρό πράγμα. Λέει κάποιο λέει τι είπε να μην στη μου και η Βασίλισσα και το παραμύθι, θα το πούμε γίνει και τελειώνει. Για να το πει αυτό όμω αυτή τη φάση σημαίνει ότι έχει πολύ δύναμη μέσα σου. Και ποια είναι η δύναμή του, η ταπείνωσή του. Ποιο είναι δυνατός ο δυνατό, ο ταπείνω. Ο ταπείνω είναι αυτό που δεν απελπίζεται. Ο εγωιστής είναι αυτό που απελπίζεται. Γιατί στηρίζεται στον εαυτόν του στι δυνάμει του. Εγώ, καλό άνθρωπο, να κάνω τέτοια πράγματα. Άλλα όνειρα έχει ζημιωθεί. Όταν ο άνθρωπο κάθε και λέει: Όρτι πώ πέρασε η ζωή μου. Τι χάλια, τι έκανα. Πόσο λάθη ήμουν σε όλη μου τη ζωή και τίποτα δεν έκανα. Τι είναι αυτό. Ένα Εγώ να κάνω τέτοια πράγματα. Που είχα ένα λαμπρό μέλο μπροστά μου. Να υπονομεύω έτσι διαρκώ τη ζωή μου. Και πέρασαν τα χρόνια μου και τι έκανε αυτή η ιστορία. Πέρασαν τόσα χρόνια και δεν έκανα τίποτα. Είχα ένα λαμπρό μέλλον ζωή μου. Τόσα δώρα μου ήρθε ο και τα κατασπατάλησα. Δεν υπάρχει όλη τη μορφή εγωιστικών εκφράσεων από αυτό. Αυτό είναι εγωισμό είναι. Δήθεν κρύβει ταπείνωση. Δήθεν κρύβει πένθο. Ένα εγωισμό που εγώ είχα άλλη ιδέα για τη ζωή μου. Και τελικά έκανα στραπάτσο. Γιατί είναι χαρόποτε κανένας του γιατί πλέον μπορεί να δεχθεί η πραγματική ζωή ασχολούμαι με τους εμετούς μου. Ασχολούμαι με τα ξεράματά μου. Για να το πούμε πιο ευγενικά. <ΣΣ1> λοιπόν, χρειάζεται ο άνθρωπος να ελευθερωθεί από αυτό το πράγμα. Ο ληστής λοιπόν έκανε κάτι πολύ φοβερό. Και είναι υπόδειγμα για όλους μας. Πάνω στο σταυρό με τα εγκλήματα της ληστείας του, της αδικίας του, να μην έχει ακόμα επίγνωση του Θεού, να βλέπει μόνο την αδικία στο Σταυρό και να ζητεί να εισέλθει στον Παραδείσο. Και είναι ο πρώτος που πήγε στον Παραδείσο. Και λέει ο Ιάγης Χρισόστομος, αυτό δεν είναι προσβόλη του Παραδείσου, είναι τιμή για τον Παραδείσο. Όταν αυτός που κυρίαει τον Παραδείσο Κύριος, πει, Υιούς Γέννης, Υιούς Βασιλείας. Ο Φαρισαίος, επειδή υπερηφανεύθηκε, κατρακύλησε από το ύψος της αρετής. Ενώ τελώνει, επειδή δεν απελπίστηκε τόσο πολύ ψωθήκε, ώστε και εκείνο να τον ξεπεράσει, θέλεις να σου δείξω και ολόκληρη πόλη που έκαμε το ίδιο. Αυτό που είπαμε πριν, μιλά για την Ινεβή. Η πόλη των Ινεβητών έτσι σώθηκε ολόκληρη. Αν και βέβαια, η απόφαση του Θεού του οδήγησε στην απόγνωση. Γιατί δεν είπε αν μετανοήσουν θα σωθούν. Αλλά απλώ είπε ο Κύριος μέσα από τον προφήτη. Ακόμη τρει ημέρε και η νυνεβή θα καταστραφεί. Τελειωμένη απόφαση. Αν ακούσουμε, είστε, τι θα λέμε. Τι θα προλάβουμε να ευχαριστούμε τρει μέρες Ή θα πέσουμε σε, με, με σε κατάθλιψη, πόβο, ο φόβο. Θα βρούμε έναν τρόπο να φύγουμε από την πόλη. Αλλά όμω, αν και απειλούσε ο Θεό και ο προφήτης φώναζε, και απόφαση δεν είχε αναβολή ούτε περιορισμό, δεν κυριεύθηκαν από απόγνωση. Ούτε εγκατέλειψαν τις καλές ελπίδες Γιατί για αυτό ναι, δεν έθεσε περιορισμό, ούτε είπε, αν μετανιώσουν, θα σωθούν, ώστε και εμείς Για ποιο λόγο το κάνει αυτό, ακούστε γιατί το είπε, δεν είναι τυχαίο, Γιατί για αυτό δεν έθεσε περιορισμό, ούτε είπε, εάν μετανιώσουν, θα σωθούν, ώστε και εμεί. Όταν ακούσουμε καμιά απόφαση του Θεού χωρί περιορισμό, ούτε έτσι να μην κυριευθούμε από απόγνωση. «Μα το είπε ο τάδε γέροντας που έχει προρατικό. Εδώ ο Θεός το λέει». Και αλλάζει την απόφαση. Και οι γέροντες μπορούν να αλλάξουν την, ε, τη γνώμη τους και ο Θεός να θα αλλάξει την απόφασή του. Ούτε να εξαστερήσουν οι δυνάμεις μα, έχοντας το βλέμμα μας στραμμένο στο παράδειγμα εκείνο. Γνωρίζοντας λοιπόν αυτά ποτέ αν μην απελπιζόμαστε, γιατί δεν είναι τόσο ισχυρό για τον διάβολο όσο η απόγνωση. Γι' αυτό τον διάβολο, δέστε λέει ο άγιος να μα το, γι' αυτό δεν τον ευχαριστούμε εννοείται τον διάβολο τόσο πολύ αμαρτάνοντας όσο όταν κυριευόμαστε από απελπισία. <και> γι' αυτό κάπου αλλού λέει κανεί το να κανείς είναι ανθρώπινο, τον απελπιστή είναι δαιμονικό. Άκουσε λοιπόν στην περίπτωση εκείνου που πόρνευσε, του Κορινθίου, πως ο Παύλος φοβάται πολύ περισσότερο από την αμαρτία την απόγνωση. Μιλάει για κάποιον Κορίθιο που μάλλον το αμάρτημα ήταν η αιμομιξία. Λοιπόν, γιατί γράφοντας στους Κορινθίους θέλει και τα εξής. Και γενικά ακούεται ότι υπάρχει μεταξύ σας πορνεία, και μάλιστα τέτοια πορνεία που δεν υπάρχει ούτε μεταξύ των εθνικών. των δολατρό. Και δεν, η, δεν είπε η οποία δεν τολμάται ούτε μεταξύ των εθνικών, αλλά ούτε ονομάζεται, ούτε κάτι να το αναφέρανε. Εκείνο δηλαδή που εκείνοι δεν αναέχονταν ούτε να το αναφέρουν, αυτό τολμήσατε εσεί να το πράξετε. Ποιοι οι χριστιανοί. Πού είχατε το φοδισμό του Θεού. Πού είχατε τη γνώση. Πού είχατε επίγνωση. Και εσείς είστε φουσκωμένοι από περηφάν Δέστε εδώ ένα άλλο ζήτημα που δείχνει την εκκλησιολογία okay. του γεγονότος της μετανοίας. Προσέξτε το αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Και δεν είπε και εκείνος φουσκόμενο από περηφάνεια. Αλλά είπε για τους άλλους. Μα γιατί για τους άλλους. Άλλους αμαρτάνει. Άλλων κατηγορείς. Και σ' άλλους αναφέρεσαι. Δέστε ποια είναι η ιστορία εδώ. Αλλά αφήνοντα εκείνο που διέπραξε την αμαρτία, συνομιλεί με του υγιείς. <coughs> όπως ακριβώς κάνουν οι γιατροί αφήνοντας τους ασθενείς μιλούν πιο πολύ στους συγγενείς τους εξάλλου και αυτοί ήδη ήταν υπεύθυνοι της όλης ανοησίας του <coughs> αυτό που λέμε μερικοί ξέρετε μην μιλούμε για τρίτου. μην κατακρίνουμε ούτε να μιλούμε για τρίτου ούτε να κατακρίνουμε υπάρχουν και άλλα πράγματα όμως που δεν είναι κουτσομπολιά που δεν είναι κατάκριση, που δεν είναι πισόπλα τα μαχαιρώματα, αλλά όταν ζεις σε μια οικογένεια, όταν πάσχει ένα μέλος, τότε αν υπάρχει διάκριση και ωφέλεια, μπορεί στο πρόβλημα αυτού να συμμετέχουν και άλλοι, κοινοποιώντα το για θεραπεία. Η ιστορία ότι δική μου η Μαρκέτη σε νοιάζει, δική μου η Μαρκέτη σε νοιάζει, είναι αντιεκκλησιαστική συμπεριφορά. Ο απλώς ο άνθρωπος θέλει να προστατεύσει την εικόνα του. Και ασφαλώς με νοιάζει ο άλλος. Και ασφαλώς δεν είναι ενδιάφορος στη ζωή μου. Και ασφαλώς οφείλει να ενδιαφέρει και εσένα αν είναι αδελφός σου. Και ασφαλώς ίσως πρέπει να το μάθεις, ίσως πρέπει να το μάθεις, ανάλογα. Αρκεί να μην γίνεται κατάσταση κουτσομπολιού ή συκοφαντία ή δυσφήμιση ή περιφρόνηση ή ένα κουτσομπολιό να δείξουμε μια υπεροχή αλλά να προέρχεται από αίσθηση ότι είμαστε ένα αν υπάρχει τέτοια αίσθηση ούτε αυτός για τον οποίο μιλεί κανείς θα αντιδράσει και θα το αρνηθεί ή θα έχει πρόβλημα πολλές φορές αντιδράει γιατί το κάνουμε με κακόβουλη διάθεση έτσι να γεμίζει ο χρόνος μας να μιλάμε για τρίτους για να μην μιλάμε για τον εαυτό μας. Όμως εδώ τι κάνει ο Απόστολος ήταν μία οικογένεια κοινότητα. Και η αμαρτία αυτή αφορούσε και τους άλλους. Και μιλάει στους υγιείς γιατί θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην θεραπεία του. Πώς θα τον παρακάτω; Μιλούν πιο πολύ στους συγγενείς του. Εξάλλου δέστε εδώ. Και αυτή ήδη ήταν η υπεύθυνη της όλης ανοησίας του. Μα όταν κάποιος έχει πρόβλημα, πολλές φορές και εμεί είμαστε υπεύθυνοι στο πρόβλημα. Αν κανείς κάνει μια χαζομάρ και εμεί την αποδεχόμαστε ευχαριστώ, δεν είμαστε συνυπεύθυνοι. Αν η στάση μας είναι τέτοια που δίνει ένα άλλο μήνυμα στον άλλο, να ενεργοποιηθεί διαφορετικά, τότε συνεισφέρουμε σε θετική κατεύθυνση. Επειδή δεν τον επιτιμούσαν ούτε τον επέπλητάν δεν του θύμιζαν το πρόβλημα δεν το ανέφεραν την αμαρτία μέσα στην κοινότητα δεν υπάρχει στενή ατομικά δικαιώματα αυτά είναι για, άλλη, για, άλλη, για άλλα πράγματα όταν ο άλλος πάσχει αν τον αγαπάς θα το αφέρεις γιατί όχι μόνο για τον ίδιο για την όλη κοινότητα γιατί αν το να λειτουργεί μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, τότε αλλάζει το ίθος της Εκκλησίας. Αλλάζει το μέτρο ζωής. Τότε εκτρέπεται ο άνθρωπος και νομιωβείται ένα γεγονός. Φανταστείτε να μην υπάρχει αυτό το όριο. Και ο καθένας να εξασκούσε το πάθος του. Δεν θα λιονόταν το φρόνημα του όλου, της κοινότητα. Είμαστε μία παρέπεντη άνθρωποι και αρχίζει η κατάκριση από την πρώτη σύμφωση που θα βρουν μέχρι την άλλη και δεν λέμε τίποτα, δεν θα μείνει αυτό σαν συνήθεια δεν έχουμε ευθύνη, δεν κατεκρινούμε εμείς εσύ ακούς με την παρουσίαση των ομιμοποιείς δεν αντιδράς δεν αντιδράς γιατί θα σου πούν και σε ένα κάτι άλλο που είναι το πρόβλημά σου και σε βολεύει να υπάρχει αυτή η ιστορία είμαστε συνυπεύθυνοι μπορούμε να αντιδράσουμε μπορούμε να διαφορετικά. Δεν είναι αγάπη το να αποσιωπούμε τα πράγματα αλλά είναι αγάπη να δίνουμε μια άλλη μαρτυρία ήθους Επειδή δεν τον επιτιμούσε ότι ήταν επέπλητα Κατέστησε λοιπόν κοινή την κατηγορία για να γίνει εύκολη θεραπεία Τι Αν έλεγε ο Απόστολος αυτό είναι ο αυτό Αυτός είναι ο διάβολος αυτό είναι ο ανήθικος Δεν θα βοηθήσει θεραπεία Τώρα που λέει ότι όλοι φταίτε Κάνει κοινή την κατηγορία, ενεργοποιεί όλο το σώμα σε αποκατάσταση θεραπεία. Εμεί τι κάνουμε, πιάνουμε έναν που βρίσκουμε ω αποδοποπέο τράγο και λέμε αυτό είναι όλο το κακό του κόσμου και εμεί είμαστε καλοί. Δεν θεραπεύεται κανεί. Αν όμω αισθανθούμε ότι το πρόβλημα και δικό μα πρόβλημα, είναι κοινή η κατηγορία, το ότι είναι πιο εύκολη θεραπεία. Τι είναι αυτό, εκκλησιαστική συνείδηση. Εκκλησιαστική συνείδηση δεν είναι τα κεράκια που θα ανάψουμε, τα και τα τυπικά. Αυτό που ζούμε για να είμαστε ειλικριστές δεν είναι εκκλησία. Η εκκλησία σαν σώμα Χριστού είναι εκκλησία. Αλλά σαν τρόπο, σαν σχέση είναι νεκρή η εκκλησία μας. Δεν υπάρχει πραγματική κοινωνία και σχέση. Υπάρχει στο επίπεδο μόνο μιας κοινωνικής συμπεριφοράς της πλάκας. Βαχύτερη σύνδεση, ουσιαστικότερη συμμετοχή ενός κάστου στη ζωή του δεν υπάρχει. Όταν άλλος μας αγκίζει πληγέ τον απομακρύνουμε Όταν, άλλος, όταν θέλουμε να επισημάνουμε κάτι δεν γινόμαστε αποδεκτοί Τι είναι αυτή είναι η κοινωνία η σχέση, τι είναι, να λέμε τεφχαριστά; Δεν είναι εκκλησία αυτό Δεν είναι εκκλησία, τελείωσε Μα το πιο καλό πράγμα για μένα είναι οι φίλοι μου Ποιοι φίλοι σου Για να κατακρίνετε Και να απολεύετε είναι φίλοι σου όταν σου πουν κάποιε αλήθειε και συνεργοποιούν. Είναι φίλοι σου όταν σου βάζουν όρια. Είναι φίλοι σου όταν το βλέπει στο πρόγραμμα του το επισημάνει και να μην είσαι ένα ε, ε, καλό άνθρωπο που δεν εκτίθεσαι. Τότε ξεκινάει η διαδικασία τη σχέση και τη κοινωνία. Εμεί έχουμε παρεξηγήσει τα πράγματα και λέμε: Εμεί παρεβαίνουμε στη ζωή του άλλου. Ασφαλώ. Είναι και εδώ λεπτά τα πράγματα πάλι. Ναι, δεν παρεβαίνω, αλλά και παρεβαίνω. Δεν παρεβαίνω να κουτσομπολέψω, δεν παρεβαίνω να καταδικάσω, δεν παρεβαίνω να κατακρίνω. Παρεβαίνω όμω το πρόβλημά του να μου γίνει πρόβλημα. Παρεβαίνω όμω το γεγονό ότι το πρόβλημά μου το κάνω και πρόβλημά του. Και ζητώ τη βοήθειά του, τη συμπαράστασή του, την προσευχή του. Γιατί λέει είναι φοβερό πράγμα το να μαρτάνει κανεί, αλλά πιο φοβερό να μεγαλοφρονεί για τα μαρτήματά του. Και άλλα πράγματα. Λοιπόν, να το περάσουμε λίγο. Και λέει, τι λες, λέει ο Αηξόστομος, δίνοντας λόγους στους Κορινθίους. Άλλος θα αμάρτησε και εγώ θα πενθήσω. Άλλος πήγε και έβγαλε τα μάτια του και εγώ φυτό ή πενθήσω γι' αυτό. Αυτός θα να πενθήσει. Ναι, λέει, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι που σα είπαμε. Όταν λέω ότι το πρόβλημα του άλλου είναι και δικό μου με αυτή την έννοια όχι για να αναλύσω τι πάθος έχει πόσο παλιάνθρωπος είναι πόσο εκμεταλλευτής είναι και να το ευχαριστηθώ και να δείξω εγώ είμαι καλύτερος και το λέω μετά Από αγάπη το κάνω <coughs> Από αγάπη δεν το κάνεις Αν το κάνεις από αγάπη θα φανεί ή αν πενθείς μέσα σου για αυτό σαν τα δικό σου το πρόβλημα Αν σου γίνεται αφορμή προσευχής πρώτα προσωπικού πένθους και μετά οτιδήποτε άλλο δηλαδή εάν το πρόβλημα το άλλο που μας απασχολεί δεν μας γεννά πόνο και πένθος είναι ψέματα ό,τι λέμε αν το γουστάρουμε κιόλας για να γεμίσουμε την ιστορία της σχέσης μας κι άλλως να γίνεται ένα αντικείμενο ανάλυσης και ανάλυσης, είναι πρόβλημα Ωραία, πώς θα το ξεκαθαρίσουμε Συζητάς για κάποιο που έχει πρόβλημα Γι' αυτό έκανε Έκανες λίγο την ευχούλα Γι' αυτό προσευχήθηκες Τον βοήθησε του σαν χρήματα Ας τα χρήματα, προς έκανε. έκανες Τον έβαλες στην καρδιά σου Δεν έκανα, μόνο για μένα κάνω Ε, τότε μη συζητάς Δεν είσαι ικανός για κοινότητα Είσαι ικανός για σαχλαμάρα Μα άνθρωπο που δεν προσεύχεται δεν έχει καρδιά, το καταλαβαίνουμε δεν έχει καρδιά, δεν έχει πλάχνα. δεν έχει ικανότητα να αγαπήσει αγαπάς ένα επίπεδο στιγμιαίο μιας εφορίας, μια συγκίνησης λόγω χαρακτήρως λιγότερο, άλλος, λόγω άλλος περισσότερο αλλά να βγάλει αίσθηση των πραγμάτων όπως έτσι όπως συμβαίνουν στην πραγματική ρουζιάστη δεν είναι δυνατό Λέει λοιπόν τι λες άλλος αμάρτηση και εγώ θα απενθήσω. Ναι λέει γιατί είμαστε μεταξύ μας συνδεδεμένοι όπως το σώμα με τα μέλη του. Στην περίπτωση λοιπόν του σώματος όταν το σώμα τραυματιστεί βλέπουμε το κεφάλι επάνω. Το ίδιο κάνει και εσύ. Ένα σώμα είμαστε δεν μπορεί να, να πάει το σώμα μου το σχέρι μου και να διαφορεί το κεφάλι μου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε αυτή τη συνείδηση. Τι είναι συνείδηση? Συνείδηση ενότητα. Δεν μπορεί ο άνθρωπο, πώ μπορεί να έχει συνείδηση ενότητα, να σκεφτεί, α πούμε, να βάλει το λογισμικό και, και να φτιάχνει κάποιε φαντασίε, κάποιε ωραίε σκέψει, κάποια ρομαντικά πράγματα και να λέει: Εύρε, παιδί μου, τι άνθρωπο είναι, και όλη το ιδεοειδή είμαστε και ιστορίε που κρατάνε δύο-τρει ώρε. Ο άνθρωπο, για να έχει συνείδηση, συνείδηση ενότητα, πρέπει να είναι προσευχόμενο. Για ποιο λόγο, όταν προσεύχεσαι, πού απευθύνεσαι στο Χριστό και ο Χριστός ποιοι είναι. Όλοι είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι το όλον. Ο Χριστός παράλληλα, επειδή είναι το όλο και αναφέρεσαι στο όλο σου, γεννά μια ενότητα με τον εαυτό σου και νιώθεις ότι εσύ είσαι όλοι. Όπως λέει ο Γέρος λέει μπορεί να λέμε την ευχή Κύριε σου Χριστέ, λέει η και να σημαίνει όλο, γιατί εσύ είσαι όλοι. Αυτή η ενότητα λοιπόν που γεννάτε σου. Φέρνει την αίσθηση ότι ο άλλο δεν μπορεί να σου είναι αδιάφορο. Αν πάσχει αυτό, πάσχει και εσύ. Κάποιο μπορεί να λέει: Αφήστε με, εγώ να πάσω, μη σα νοιάζει εσά, είναι δικό μου θέμα. Πω, πω, τι έκφραση, δικό μου θέμα, μη σα νοιάζει εσά. Βεβαίω μπορεί να είναι τραυματισμένο ο και να δικαιολογείται, γιατί δεν του φερθήκαν καλά, του φερθήκαν άκοψα, δεν τον πλησιάσανε με αγάπη σοβαρά, και αυτό έχει δίκιο. Αλλά πέραν τούτου όμως η κουβέντα μη σα νοιάζει δικό μου θέμα είναι, είναι η προσβολή της Εκκλησίας. Ναι, είναι δικό μου πρόβλημα και σας νοιάζει γιατί είμαστε ένα σώμα. Είναι δικό σου πρόβλημα και με νοιάζει γιατί είμαστε ένα σώμα, είμαστε Εκκλησία. Αυτά λοιπόν θέλουν προϋποθέσεις για να τα διώσει ο άνθρωπος. Πρώτα να συνειδητοποιήσει τι σημαίνει Εκκλησία και να συνειδητοποιούμε όχι με τα εξωτερικά αλλά με τα εσωτερικά να έχει προσευχή ο άνθρωπος και μετά αυτό να το δουλέψει στον ψυχισμό του. <Τι> Γιατί μπορεί να μας δοθεί ως δώρο με την προσευχή και να το αισθανθούμε αλλά πρέπει να το δουλέψουμε κιόλας. Να προσέξουμε τις σκέψεις μας, τους λογισμούς μας, τα λόγια μα, τη συμπεριφορά μα, να μην είμαστε άξεστοι και αγενεί, να έχουμε μια ευγένεια, ένα σεβασμό προ τον άλλον, να του δείξουμε ενδιαφέρον, να είμαστε πάντα δίπλα του, να τον βοηθούμε τον άνθρωπο. Να, κερδίσουμε την, να να οικοδομήσουμε ένα πνεύμα εμπιστοσύνη. Δεν μπορεί άλλωστε να καθαρίζει ένα θεολόγο και ένα πνευματικό άνθρωπο που να τα καταδεικνύει αυτά τα πράγματα. Πρέπει να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη. Για παράδειγμα, όταν κάποιο πάει να εξομολογηθεί το πρώτο πράγμα που είναι υποχρεωμένο να κάνει ο είναι να εμπιστοσύνη. Και περισσότερο δια αυτής η εμπιστοσύνης θα εμπιστεύει άνθρωπος των Θεών. Και έτσι σιγά σιγά να υπάρχει η συνέχεια. Δεν μπορεί αν κάποιος δεν σου εμπνέει εμπιστοσύνη να αφαιθείς στη συμπεριφορά του γιατί ο παπάς είπε ότι είμαστε μια εκκλησία. Όχι. Πρέπει να δουλευτεί αυτό το πράγμα. Εφόσον λοιπόν υπάρχουν δείγματα εμπιστοσύνη και ότι ο άνθρωπο είναι κοντά μα, τότε υπάρχει το πλαίσιο, το πνευματικό ή το ψυχικό, για να μπορούν να δουλεύουν τα υπόλοιπα πράγματα. Λέει λοιπόν, όταν το σώμα τραυματιστεί, βλέπουμε το κεφάλι να σκύβεται πάνω. Τι ίδιο κάνει και εσύ. Γι' αυτό και ο Παύλο συμβουλεύει. Να χαιρόμαστε με εκείνου που χαίρονται και να κλαίμε μαζί με εκείνου που κλαίνε. Γι' αυτό και στου Κονηθίου λέγει: Και δεν θελήσατε μάλλον να πενθήσετε, για να χαθεί από ανάμεσά σα εκείνου που έκανε την πράξη αυτή. Δε, και δε, δεν είπε και δεν φροντίσατε μάλλον, και δεν φροντίσατε μάλλον να πενθήσετε, για να χαθεί. Και δεν, δεν φροντίσατε μάλλον, αλλά τι, δεν πενθύσατε μάλλον, να δες τη διάκριση. Το φροντίζω σημαίνει μια κατάσταση που διατηρώ ε, τον το, κόσμο σε μια αυτοκυριαρχία και φροντίζω τον ασθενή μου, τον πελάτη μου, τον, τον άλλο, τον απέναντί μου. Ε, και δίνω μια φροντίδα. Πένθος σημαίνει, σημαίνει έχει η καρδιά μου, συμμετέχει η προσευχή μου. Αισθάνομαι τον άλλο ως ένα. Σαν να πρόβαλε την πόλη σα να πρόσβαλε την πόλη και είναι αρρώστια και λοιμός. σα να έλεγε, δηλαδή χρειάζεται προσοχή και εξομολόγηση και παράκληση για να απομακρυθεί το νόσημα από την πόλη. Βλέπεις πόσο φόβο έβαλε μέσα τους. Έβαλε φόβο μέσα τους για να, όχι για να τους τρομάξει και να τους θεραπεύσει, για να τους ενεργοποιήσει. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος όταν βολευτεί σε μια κατάσταση θέλει λίγο τον φόβο να τον, τρα... να τον τραντάξει, να τον εργοποιήσει. Όταν ο άνθρωπος πάβει να φοβάται, η πάβη να έχει ένα μέτρος δίνει ανίατος η ασθένεια του. Επειδή δηλαδή νόμιζαν ότι το κακό σταματάει μέχρι σε εκείνον που το έκανε, τους βάζε σε αγωνία λέγοντας «Δεν γνωρίζετε ότι λίγο προζύμιζει μόνο όλο το φύραμα» Αυτό που λέγει σημαίνει το εξή. Προχωρώντας το κακό σιγά σιγά στο δρόμο του θα κυριεύσει και τα άλλα μέλη. Πρέπει λοιπόν και οι υπόλοιποι να σκέφτονται και να φροντίζουν σαν να πρόκειται για κοινά κακά. Μη μου πεις δηλαδή ότι εκείνος αμάρτησε μόνος, αλλά να σκέφτεσαι εκείνο ότι το κακό είναι σαν κάποια σαπίλα που βλάπτει και όλο το υπόλοιπο σώμα. Και όπω ακριβώς όταν καίεται κάποιο σπίτι δεν φροντίζει λιγότερο από εκείνου που βρίσκονται στη συμφορά, και καταβάλουν κάθε προσπάθεια και εκείνη που δεν του βρήκε ακόμα το κακό, ώστε να μη φτάσει φωτιά με την ορμή που έχει και στις δικέ του θύρε. Έτσι και ο Παύλος... διαγείρει αυτούς λέγοντας... Είναι σαν κάποια φωτιά. ας προλάβουμε το κακό. ας σβήσουμε τη φωτιά προτού κυριεύσει την Εκκλησία. Αν όμως δείχνει αδιαφόρη για την αμαρτία, επειδή έγινε σε ξένο σώμα, ασφαλώ δεν σκέφτεσαι σωστά. Γιατί εκείνο είναι μέλο του όλου σώματος. Παρακάτω. Αφού λοιπόν είπε αυτά, για να δούμε τον παιδαγωγικό τρόπο τα πωσόλου Παύλου για να ολοκληρώσουμε αυτό. Αφού λοιπόν είπε αυτά και περισσότερα από αυτά και πρόσταξε να τον παραδώσει στον σατανά, το επιτίμω ήταν να τον παραδώσει στον σατανά, στα χέρια του διαβόλου, αυτόν. Στη συνέχεια επειδή έδειξε ε, συνέχεια επειδή άλλαξε και έγινε καλύτερος Λέγει τώρα Αυτή η επίπληξη Αυτό το επιτήμιο Τον έκανε να ξυπνήσει Να ανταρκουνηθεί Να, εργο, να ενεργοποιηθεί Τι άλλο φάρμακο μεταφαρμόζει όπως ο Λος Παύλος Επειδή έγινε καλύτερος Λέγει είναι αρκετή για αυτόν τον άνθρωπο Η επίπληξη Επιβεβαιώστε λοιπόν την αγάπη σας προς αυτόν ε, ε, ε, Ήταν αρκετή επίπληξη και επειδή ήταν δύνατο αυτό να τον βαραίνει περισσότερο και να του έρχεται από απογνωσή, λέει προλάβετε και δείξετε το αγάπη. Με ναι, και τα δύο φάρμακα αφαρμόζει. Και τη επίπληξη και της αγάπης. Επειδή λοιπόν τον παρουσίασε κοινό εχθρό και πολέμει όλο και τον απομάκρυνε από το πίμνιο και τον απέκοψε από το σώμα, πρόσεχε πώ η φροντίδα δείχνει. Τον αποκόπτει από το σώμα για αυτό που έγινε, αλλά όχι μόνιμα ώστε να τον προσκολλήσει και να τον νώσει πάλι με το σώμα. Γιατί δεν είπε αγαπήστε τον απλώς, τον αποκόψατε. Ήταν αρκετή αυτή η, η, η, η, ας το πούμε, η επίπληξη. Αρκετή αυτή η αποκόπη. Τώρα δεν είπε απλώς αγαπήστε τον, αλλά επιβεβαιώστε την αγάπη του προς αυτόν. Πείστε τον ότι τον αγαπάτε. Δείξτε του δηλαδή πολύ αγάπη. Για ποιο λόγο. Μην τον κυρεύσει η απόγνωση και τον πάρει ο διάβολος και τον κάνει δικόν του. Δείξτε, δηλαδή δείξτε βέβαιοι και σταθροί την αγάπη σας γεμάτη από θέρμη και ζεστασιά και φλόγα αντικαθιστώντας την προηγούμενη απέχθειά σας με ισοδύναμη αγάπη. Μα πες μου, τι συνέβηκε δεν το παρέδωσες στον σατανά. Ναι λέγει, όχι για να μείνει στα χέρια του σατανά, αλλά για να απαλλαχθεί γρήγορα από την τυραννική εξουσία αυτού. Αλλά όπως προέλεγα πρόσεχε πω ο Παύλος φοβάται την απόγνωση σαν μεγάλο όπλο του διαβόλου. Γιατί αφού είπε επιβεβαιώστε την αγάπη σας προς αυτόν προσθέτει και την αιτία μήπως ο άνθρωπος αυτός από την υπερβολική λύπη καταποθεί από το διάβολο. Μέσα στο φάνικα του λύκου λέγει βρίσκεται το πρόβατο. Ας προλάβουμε λοιπόν να τον αρπάξουμε. Προτού του καταπιεί καταστρέψει το μέλος μα. Μέσα σε εκτρική βρίσκεται τώρα το πλοίο. Α προσπαθήσουμε να το σώσουμε προτού να βαγίσει. Θε τη ρίσκα, ρε, όπω ολοπαύλωσε. Αυτό είναι η αγάπη. Αυτή είναι η παιδαγωγική η αληθινή. Εμεί νομίζουμε ότι η παιδαγωγική είναι. Ε, τώρα, αγάπη ή επίβλεξη. ρε, βρε, παιδάκι μου, φιλελευθεριότητα Φιλευθερισ... ή συντηρητισμό. Αυστηρό, τι επίει και, βρε, παιδάκι μου. Αυτά σχήματα, ρε, παιδάκι μου. Είναι βλακίζ, ρε, παιδάκι μου. Δηλαδή. Έλλειψη διάκριση και αγάπη. Πρέπει να βρει, ρε παιδάκι μου, τον κανονικό άνθρωπο, τι συμβαίνει και να δει τι φάρμακο θέλει κάθε στιγμή. Δεν είναι μονόχνοτα τα πράγματα. Ούτε όλοι οι άνθρωποι ήδη είναι, ούτε ο άνθρωπος η ίδια είναι σε κάθε στιγμή, ούτε το ίδιο φάρμακο θέλει την κάθε στιγμή. Πότε θέλει την επίπληξη και πότε την επίοικια. Πότε θέλει την αυστηρότητα και πότε την άκρα επίοικια. Δέστε λοιπόν. Βάζει το μέτρο Φανερώνει την ασθένεια Τον αποκόπτει Και μόλις αρχίσει να υπάρχει συνειδητοποίηση Τρέχει αμέσως να επιβιώσει την αγάπη Για να μην γίνει ζημία Για να τον προλάβει μετά Κάνοντας το αυτό το κρύο ζεστό Να τον ζωντανέψει Να τον ενεργοποιήσει Να τον αφυπνήσει. Είδατε λοιπόν ότι Η καθοδήγηση είναι σχέση Δεν είναι μια ιστορία Των σπουδαστηρίων είναι εμπειρία, πρωτίστωση, σχέσεις με τον Θεό, για τις οποίες γνωρίζουμε και τον άνθρωπο, αφού πρώτα γνωρίζουν την τη ψυχή μας. <coughs> Γιατί όπως όταν φουσκώνει η θάλασσα και τα κύματα υψώνονται από παντού, καταβυθίζεται το σκάφος, έτσι και η ψυχή όταν την περιτυλίγει από παντού η λύπη πνίγεται γρήγορα. Γιατί δεν, δεν έχει κάποιον να πλώσει το χέρι και να την βοηθεί στην ψυχή. Και η λύπη που είναι σωτήρια για τα αμαρτήματα γίνεται εξαιτίας της άμετρης χρήσης της καταστρεπτική. Είδατε διάκριση. Η λύπη λοιπόν που είναι χρήσιμη γιατί, για να μετανοήσουμε όταν όμως δεν έχουμε διάκριση στη λύπη είναι καταστροφική. Άρα χρειάζεται το μέτρο. Χρειάζεται και αναλογία. Χρειάζεται πώς το λέμε, και η δοσολογία. Της λύπη. Άν είναι μικρή, ο ανθόνονται σε χαλαρότητα. Ή αν είναι μικρή, ο άνθρωπος αφήνεται σε χαλαρότητα. Αν είναι υπερβολική, ο άνθρωπος παθαίνει ζημία. Πρέπει να βρούμε το μέτρο σε αυτό που ξυπνά ο άνθρωπος. Ενεργοποιείται και ζει μέσα του αυτή τη χαρά και αυτή τη λύπη. Τη λύπη για τα χάλια του και τη χαρά για το έλειο του Θεού. Και τότε γεννάται η πνευματική αίσθηση του ανθρώπου. Γεννάται η πνευματική ευαισθησία στον άνθρωπο. Και πρόσεχε πως ακριβολόγησε. Γιατί δεν είπε μήπως τον καταστρέψει ο διάβολος. Δεστευεσθησία. Να καταλάβουμε τι σημαίνει πατέρας. Τι σημαίνει εκκλησία. Τι σημαίνει σχέση. Και λέει. Λέει. Προσέξτε. Πως ακριβολόγησε. Γιατί δεν είπε μήπως τον καταστρέψει ο διάβολος. Γιατί. Κούβεντα δεν είναι κι αυτή. Αλλά τι. μήπω μας τον αρπάξει με απάτη ο διάβολος. Ενώ αν πω... Μην τον καταστρέψει ο διάβολος Είναι ένα ψυχρό λόγος που, δίνει άλλος, που δείχνει ότι ο άλλος δεν είναι δικός μου άνθρωπος Είναι, α, είναι, α, είναι α, μακριά από εμένα Αν πει όμως μην πως μας τον αρπάξει Με πάντει ο διάβολος είναι δικός μου άνθρωπος Δέστε ευαισθησία Δέστε λεπτότητα Και προσέξτε αυτό Εάν εμείς υπερασπιζόμαστε την Εκκλησία Και υπερασπιζόμαστε την Ορθοδοξία και υπεράσπιζόμαστε τα δόγματα της Εκκλησίας. Δεν είναι αρκετό αυτό. Πότε είναι ολοκληρωμένα σωστό αυτό. Όταν βγαίνει αγάπη. Όταν δεν λέω εσύ είσαι αντίχριστος. Εσύ είσαι Εσύ κατέντιστος νές είσαι ερωτικός. Αλλά όταν εσανθώ ότι ήταν δικό μου σώμα και χάθηκε. Αν δεν βγαίνει αυτή η συνείδηση που είναι πολύ λεπτό το σημείο. Αλλά πολύ καθοριστικό αν είναι ο άνθρωπος στον Χριστό ή όχι. Ο άνθρωπος που υπερασπίζεται τα δόγματα της Ορθοδοξίας Τι θα πει Μήπως τον καταστρέψει ο διάβολος Μήπως πάρει το σφράγισμα Ή ότι θα μας τον πάρει ο διάβολος Τι είναι δικό μας Δεν μπορεί κανείς να υπερασπίζεται των Χριστό Και να πολεμάει τον αντίχριστο Και να βγάζει σκληρότητα Ή ψυχρότητα καρδίας Ή επιθετικότητα Ή αγριάδα Κάτι άρρωστο έχει η ψυχή αυτή αν πραγματικά θέλουμε να προστατευτούμε από οποιοδήποτε σφράγισμα βγαίνει άλλη συνείδηση άλλη ευαισθησία άλλη λεπτότητα δεν βγαίνει φανατισμός ο φανατισμός είναι η διαστροφή της καρδιακής προσευχής ο άνθρωπος που έχει η καρδιακή προσευχή είναι η μεταβολή και η μεταμόρφωση της επιθετικής δύναμης συναντίον του κακού και του φανατισμού σε υγιής κατάσταση προσωπικής ασκήσεως. Ο άνθρωπος θα έχει ασκητικό φρόνημα και θα μαθαίνει να γονατίζει και να νιώθει στην καρδιά του πάντες και να θέλει όλοι άνθρωποι να σωθούν ή αν δεν έχει αυτήν τη δυνατότητα θα του βγαίνει αυτό μια επιθετικότητα αντί τον άλλο. Λοιπόν, ο φανατισμός είναι μια εκτροπή του ζήλου του καταθέων και του εν επιγνώσει ζήλου. Λοιπόν, δεν είναι αρκετό αν υπερασπιζόμαστε την αλήθεια, αλλά το πνεύμα που υπερασπιζόμαστε την αλήθεια, τι καρδιά βγαίνει, τι ήθο βγαίνει. Βγαίνει φως, βγαίνει λεπτότητα, βγαίνει διάκριση, βγαίνει ευαισθησία, βγαίνει πόνος, που δεν διακυρίσσεται ο πόνος. Α, εγώ από πόνο το κάνω και αγάπη για τον κόσμο. Αλλά φαίνεται αυτό το ευλογημένο. από τα λόγια, από τη συμπεριφορά. απλα πόσο απλά φαίνεται εδώ, που για μας δεν μας φαίνεται να είναι διαφορετικό, λέει, μήπως τον καταστρέψει ο διάβολος γιατί δεν είπε μήπως τον καταστρέψει ο διάβολος αλλά τι είπε μήπως μας τον αρπάξει με απάτη ο διάβολος γιατί πλεονεξία είναι το να θέλει να αρπάξει κανείς τα ξένα για να δείξει λοιπόν ότι αυτός έγινε πια ξένος αυτού του διαβόλου εφόσον μετανοίος είναι ξένος και ότι με τη μετάνοια του κατέστησε τον εαυτόν του μέλος της πίμνης του Χριστού λέγει για να μην μας τον αρπάξει με ο διάβολος γιατί αν τον κυριέψει στη συνέχεια αρπάξει δικό μας μέλος παίρνει το πρόβατο της Αγέλη, γιατί απέβαλε την αμαρτία με την μετάνοια τι τρέλα ο Παύλος θα μας παλαβώσει τη μια το διώγει την άλλη είναι μέλος μας τη μια λέει διώξει την άλλη μην μας φύγει γιατί? γιατί όταν ο άνθρωπος έχει το πνεύμα του Θεού δεν παίζεται δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Όπω με τον Θεό δεν μπορεί να βγάλει άκρη και με τον άνθρωπο δεν το μπορεί να βγάλει άκρη. Λε ή σχιζοφρενή είναι και δεν ξέρει τι του γίνεται. Θέλετε κάτι, κάμια ερώτηση, αν και πέρασε η ώρα. Σε αυτόν τον άνθρωπο που βγάζει αυτόν τον σαντισμό. Το τον σαντισμό. Ναι. Το απάνθρωπο, α πούμε, τι στάση πρέπει να κρατήσει. Στον σαντιστή. Ναι. Δεν ξέρω. <laughs> τι να πω τώρα, <laughs> δεν έχω εκπαιδευτεί του σαντιστέ. <laughs> Εσύ πολύ ο ο συντροφό σου, βρε παιδί μου. Λοιπόν, αν είναι σαδιστή, η λύση είναι να δεχθεί να σε φάει, θα ησυχάσει. <Κι> θα του περάσει μια χαρά. <Κι> Άνοιξη, ή ανοίξει την πόρτα και φεύγεις Ή ανοίξει την και φεύγεις ή δέχεται να χάσει το παιχνίδι και να ησυχάσει. <Κι> Δεν κατάλαβα, ίσω μάλλον αυτό το εύκολο τη μεταγένεια. Θέλω να πω για λόγια να πω. Είπαμε ότι είναι η καρδιά να αποφασίσει να στραφεί στον Θεό. Να αποφασίσει να παραδοθεί. Δεν ξέρω τίποτα, δεν ξέρω τι μου γίνεται, έχω τα χάλια μου, θέλω ένα θέμα. Και να κάνω την καρδιά μου να ευαισθητοποιηθεί σε αυτή την κίνηση. Είναι δύσκολο να βρει και να σε δει ο ήλιος πιο δύσκολο να κάτεις στο σπιτάκι και μισό σκοτάδι βγαίνεις έξω στο φως και ελευθερώνει την καρδιά σου και ζεις το όλος του Θεού είναι τόσο απλό, δεν έχει κάτι άλλο δεν καταλαβαίνω είναι το δύσκολο το δύσκολο είναι γιατί είμαστε μπλεγμένοι με τους λογισμούς μας και τις φιλοσοφίες μας τις ιδεολειψίες μας ή φαντασίες μας τις τεχνικές μας ή τις τέχνες μας... που ο καθένας έφτιαξε με το μυαλό του διάφορους τρόπους, δρόμους, καταστάσεις... και κάνουμε σύνθετη την ιστορία, είναι τόσο απλή. Άρα μπορεί να είναι δύσκολο γιατί είμαστε έτσι. Άρα πρέπει να κρεμίσουμε τις ιδεολεψίες μας τις φαντασίες μας τις τεχνικές μας ε, τα περιπλεγμένα πράγματα μέσα στο μυαλό μας να τα νεκρώσουμε, να τα αδυνατήσουμε να τα θανατώσουμε για να μπορέσει η ελεύση από το μυαλό μας και η γραντή να απευθεί σε αυτό Πέρασε η ώρα Λιευχών <laughs> των Αγίων Πατέρων μόνο Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός Υμώνη Ελέησον και Σώσον